Είπαμε για μια κατάσταση που διαμορφώνεται, ε, μάλιστα σήμερα η Δότσε για το Eurogroup λέει ότι ε, φαίνεται να είναι αυτοπαγηδευμένος ο Φόλ Φαγκ Σόιμπλε στην επιμονή του να παραμείνει το Διεθνέ Μιλισματικό Ταμείο στο τρίτο πρόγραμμα για την Ελλάδα ενώ η πλειοψηφία του ζητά, των εταίρων ζητά να ανοίξει συζήτηση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού ε, χρέους. Και όσο εμπλεπημένει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση είναι η πάγια τακτική του, να δούμε τα αποτελέσματα και μετά να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση για διαχείριση του ελληνικού χρέου. Και βέβαια μπορεί αυτό να απευθύνεται περισσότερο στο εσωτερικό του, της Γερμανίας και στο κόμμα στο οποίο μετέχει, το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα. Ε, δεν έρχεται όμως να συμφωνήσει με το Διεθνές Μεσματικό Ταμείο, το οποίο έχει την άποψη αυτή και επιμένει στην αντιμετώπιση του ζητήματος του ελληνικού χρέου. Ε, και σε αυτή τη συζήτηση θα αναφερθούμε στη συνέχεια ε, με τον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα, τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στέλιο Κούλογλου, που είναι μαζί μας, Καλή σα ημέρα κύριε Κούλογλου. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Ε, βέβαια σήμερα εσεί είστε Στρασβούργο, όχι Βρυξέλλες, έτσι. Έχει ολομέλεια. Ναι, έχει ολομέλεια. Ξεκινάμε από σήμερα ολομέλεια Στρασβούργο. Ε, εντάξει, κάποια σημαντικά πράγματα γίνονται στις Λυξέσεις, εδώ τα παρακολουθούμε μέσα από την Κομισιόν και ε, ο, ο, με του ίδιους ανθρώπους περίπου, ε, το Γιούνκερ και τα λεπτά θα είναι στη Νομέλη, προφανώς. Προφανώς. Αλλά βέβαια θα βλέπουμε να διαμορφώνεται ένα κλίμα που... Έχει κάποιες διαφορές σε σχέση με το παρελθόν Υπάρχει και σε σας αίσθηση Ότι τέλος πάντων είναι κάποιος Περισσότερο ή πιο ε, έντονα Έτσι εκφράζονται υποστηρικτέ του να δοθεί Μια λύση για την Ελλάδα έχουμε περισσότερου συμμάχους Ή όχι σε αυτή τη συγκυρία Ασφαλώς έχουμε περισσότερους συμμάχους Διότι πλέον δεν υπάρχει ε, Αυτό που υπήρχε παλιότερα Ότι άλλα μας λέτε Και άλλα κάνετε Εδώ πέρα, ε, Υπήρξε σαφέστατη δέσμευση τη ελληνική κυβέρνηση ότι αυτά τα μέρα τα οποία καλώ ή κακώ το καλοκαίρι, κάτω από του γνωστού όρου, θα υλοποιηθούν και αυτό έγινε και γι' αυτό αυτή τη στιγμή δεν σηκώνει να πούνε ότι δεν, δεν υπάρχει αυτή πλέον η δικαιολογία. Έπλέον ε, υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια και διαφωνία σε όλη την Ευρώπη η εικόνα της Ευρώπης δεν είναι καλή και υπάρχει τον Brexit. Mm. Brexit, το Brexit. Μέχρι το αντιμοψήμισμα δηλαδή γιατί θα παραμείνει η Μεγάλη Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα φύγει, όχι στην Ευρωζώνη. Mm. Ευρωπαϊκή Ένωση νομικά. Και δευθύνωσε τώρα μια νέα κρίση στην Ελλάδα ε, θα, θα βάλει ακόμα περισσότερο το κλίμα και θα χαλούσε ακόμα περισσότερο την εικόνα. Αυτό παίζει ένα σημαντικό ρόλο γι' αυτό και ακριβώς και από ελληνικής πλευράς ότι είναι να γίνει και ό ε, το Brexit, αν χρειαστεί να γίνουν κινήσει, ε, γιατί μετά θα χάσουμε τα διαμονταριστικά μα ε, ένα βασικό δυο. Αλλά βεβαίω θεωρώ ότι δεν θα χρειαστεί να γίνουν μεγάλε ακραίε, γιατί θα πάμε σε μια συμβαστική ε, λύση, πιστεύω. Βέβαια, αυτή η συμβαστική λύση δεν θα κλείσει ουσιαστικά και εδώ πέρα και εντό τη χώρα μα, έτσι τουλάχιστον φαίνεται, ε, τη συζήτηση για νέα μέτρα. Γιατί και τα προληπτικά που ζητούνται δεν ξέρω θα μπουν ή πόσο αντέχει. Γιατί ακούσαμε τον κύριο Σεκαλώτα εδώ να λέει ότι ε, δεν υπάρχει περίπτωση να τα φέρουμε. Αλλά αν προβλέπονται με κάποιο τρόπο αυτό το μηχανισμό πάντων, που έχει συζητηθεί η ελληνική πλευρά, πόσο μπορεί να τα αποφύγουμε, πόσο εύκολο να τα αποφύγουμε. Ε, η η, η από στην ελληνική κυβέρνηση είναι ότι ε, αν θα η κατάσταση, η, η κλίση η αξιολόγηση, και θα αρχίσει σιγά σιγά να, να, να επανέρχεται μια κανονικότητα και επειδή η οικονομία είναι και ψυχολογία ε, αυτό θα βοηθήσει στα διεκτή ανάγκραψη της οικονομίας θα γυρίσουν ε, θα γυρίσουμε τα χρήματα στι τράπεζε, οπότε θα μπορείς να κινηθεί και να, να χρηματοποιηθεί κάπω και η προγραμματική οικονομία ε, θα ξεκινήσουν κάποιες επενδύσεις θα πάψει αυτό το μεγάλο κλίμα δηλαδή τη εμπεριότητας και αυτό θα βοηθήσει. Επομένως η εκτίμηση είναι ότι δεν θα χρειαστούν νέα μέτρα. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα διότι σε επίπεδο, Διότι αν ε, χρειαστούν νέα μέτρα, νομίζω ότι η δεν μπορεί να τα αντέξει. Ε, και τώρα πρέπει να το μεγάλο ερώτημα είναι εάν ε, τα, ε, η, η ανάπτυξη της, ε, αυτή η, ανα, η αναμενόμενη αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας ε, ε, που φαίνεται κάπως Υπερισχύει ε, από την ηφαισιακή επίδραση που έχουν τα συγκεκριμένα μέτρα, γιατί αυτά τα μέτρα συνεχίζουν με, με πολιτική τη λιτότητα, η οποία με τη σειρά τη προκαλεί ύφεση στην οικονομία. Πρέπει να δούμε α, ποιο από τα δύο θα επικρατήσει. Αλλά αν, αν τα σχέδια, καλά, οι φοιτητέ επικρατήσουν, δεν θα είναι. Εάν επικρατήσουν οι ηφαισιακέ τάσει και χρειαστούμε νέα μέτρα, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα χρειαστούμε και πολιτικέ αλλαγέ έτσι ώστε να μπορέσουν αυτά τα νέα, τα νέα μέτρα να υλοποιηθούν. Εγώ θεωρώ ότι είναι, θα είναι δύσκολο οποιαδήποτε κυβέρνηση να το κάνει αυτό, αλλά βεβαίως ε, όταν έχεις ε, τα μέσα μημέρας, ε, μαζί σου, μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Το νέο αυτό με αφορμή... Ναι, ναι, δεν θέλα. Και τις πολιτικές αλλαγές που είπατε έχω σημειώσει, ότι θα απαιτηθούν πολιτικέ αλλαγέ, δηλαδή αν υποχρεθούμε να πάρουμε νέα μέτρα και τα μέσα ενημέρωση, γιατί το λέτε αυτό, έχει να κάνει και με τη στάση το τελευταίο διάστημα. Το τελευταίο διάστημα, αλλά σήμερα μου έχει κάνει μια ιδιαίτερη εντύπωση. Ναι. Ε, αυτό που θα μπορούσα να αποκαλέσω, η διπλή εξαφάνιση τη κυρία Μπαγκογιάνη. Η κυρία Μπαγκογιάνη εξαφανίστηκε χθε από την ψηφοφορία, ήταν στη συζήτηση, μετά έφυγε ε, και βεβαίω αυτή ήταν μια πολιτική κίνηση. Διότι δηλαδή διαφορετικά θα μπορούσε ακόμα και αν είχε λόγους να πει μπορούσε να δηλώσει ή να στείλει μια επιστολή που να λέει ότι εγώ ψηφίζω σύμφωνα με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που γράφτηκε για ξαφνικά διαθεσία δεν σας καλύπτει δηλαδή δημοσιογραφικά τώρα. <συμφωνα> δεν δε, δε, δε, δε, δε υποφήνησε σε, σε βαθμό <συμφωνα> <ν'> <συμφωνα> ακόμα <συμφωνα> και ξαφνικά διαθεσία να έχει. Λες παιδί εγώ δεν αισθάνομαι πολύ καλά ψηφίζω υπένθαυγω. Η... Αυτό ήταν μια σαφέστατη ε, πολιτική κίνηση. Και αυτή η πολιτική κίνηση ε, έγινε διότι οι σοβαροί κύκλοι τη Νέα Δημοκρατία γελάνε ε, με την πολιτική που έχει ε, υιοθετήσει ο κ. Μετζοδάκη, που είναι μια πολιτική αντιπολίτευση που γίνεται από τα αριστερά στην κυβέρνηση. Ε, εντάξει, αυτά είναι λίγο. Και επίση στην Ευρώπη υπάρχει δυσφορία, ακόμα και στο λαϊκό, στο πρακτορικό λαϊκό κόμμα, το κόμμα δηλαδή όπου ανήκει η Ελλάδα ναι. στου ηγετικού κύκλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βλέπουμε τώρα μία τα ίδια βλέπουν τα, τα ζάπια σε επανάληψη. Δηλαδή βλέπουν όλο αυτό το κλίμα τη δημαγωγία και του λαϊκισμού να επανέρχεται ε, στην ελληνική πολιτική ζωή συνεπώ και να καμία κόμμα να μην από το προηγούμενο. Τώρα η κυρία ε, Μπαβιάν λοιπόν εξαφανίστηκε, ε, αλλά αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση δεν είναι αυτό. Εντάξει, αυτό ήταν μια κίνηση πολιτική ή τουλάχιστον ανεβάσουμε ήταν μια κίνηση που ε, χρήζει και πολιτικής ερμηνείας ε, της πολιτικής ε, να, να, κάπως να το, να το δηλώσει, να το αναδείξει κανείς. Ναι. Εδώ έχουμε να κάνουμε βλέπω ότι στα μέσα ενημέρωση ε, στα μέσα ενημέρωση σήμερα δηλαδή παρατηρώ σχεδόν όλες τις ενημέρες ή των ενημερώντικες και τα σχεδόν, σχεδόν όλες, εντάξει, υπάρχουν οι, όλες. Που, mm -hmm. που, που δεν έχουνε καν το θέμα, που δεν αναφέρουν καν ότι η κυρία Ντομιστή mm επέλεξε -hmm. να μην ψηφίσει ε, χτες σύμφωνα με την πολιτική του, του κομματός της και όταν δηλαδή εξαφανίζονται τέτοιες κινήσεις καταλαβαίνετε ότι μπορεί να εξαφανιστεί mm -hmm. και τα μέτρα που ενδεκομένως θα, θα θελήσει να πάρει μια άλλη κυβέρνηση μπορεί να με αυτό που γίνεται δηλαδή, τώρα Όπου το μέτρο, οι επιπτώσει των μέτρων, οι οποίε είναι υπαρκτέ, τα μέτρα δηλαδή μέτρα, ε, που βάλουν περισσότερου πόρου και όλα αυτά, δεν είναι, δεν είναι καλά μέτρα, είναι σκληρά μέτρα, κάπου ε, πολλαπλασιάζονται οι επιπτώσει του, ακριβώ γιατί τα μέσα τη κοινωνία παίζουν πολύ δικά του πολιτικά παιχνίδια. Τέ, τόσο ισχυρά παιχνίδια, ώστε μπορούν ακόμα και να εξαφανίσουν μια σημαντική πολιτικό μια παράταξη, αν δεν του αρέσει αυτά. Βέβαια, άμα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, κύριε Κούλογλου, θα λέγαμε ότι αυτό ήταν στο πρόσφατο παρελθόν, στο πλωστάσιο του κυρίου Τσίπρα. Ήταν στα θετικά δηλαδή ότι είχε απέναντι αυτά τα αποκαλούμενα συστημικά μέσα ενημέρωση, όπω τα λέμε, και το χρησιμοποίησε και μάλιστα με θετικό τρόπο, έχοντα όμω στην πλευρά του μεγάλο μέρο μερό, τη κοινωνία. Κάτι που φαίνεται και από τι δημοσκοπήσει αποτυπώνεται να μην ισχύει πλέον. Ναι, αυτό, αυτό... είναι άλλο, ε, ναι, δηλαδή ε, ας παλαιώσω... Θέλω ε... να πω ότι δεν τα είχε και στο παρελθόν έτσι φιλικά τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης. Κάτι άλλο. Ε, αυτά που μεταφύγανε πέρα από τις υπολογίες, ουσήμαστε ήταν ότι αν, mm. ε, αν ξεβίσουνε ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, θα, θα γίνει δευταία, σχεδόν δευταία παρουσία στον πλανήτη. Αλλά, εν πάση τόσο ναι, υπάρχει... Η κυβέρνηση έχει χάσει μέρος της υποστήριξής της και... Θα πρέπει να αντλήσει αξιολόγηση, θα πρέπει να στρορπίσει δουλειά και να κάνει πολύ για δηλαδή δουλειά για να ανατρέψει από το κλίμα. Και αυτό που είπατε για να... πολιτικές αλλαγέ, ε, κύριε Κουλόγλου, και ε, ε, φωώσουν επιμείνουν οι ιδανιστέ στην θεσμοθέτηση και άλλων μέτρων πώ μεταφράζεται σε εκλογέ ή σε δημιουργία άλλη κυβέρνηση που κάποιοι σιγούνται. Ε, δε, δε, δε, δε, δε το, δεν το ξέρω αυτό εξετάται τώρα πως από το κλείο θα έχει διαμορφωθεί γιατί μιλάμε τώρα για αργότερα ετσι δεν μιλάμε τώρα για άμεσα μιλάμε μετά από ένα χρόνο ίσως ε, αφού τα μέτρα αφού αρχίσουν τα μέτρα αυτά και αποδίδουν αποτελέσματα και θετικά ή τα δεν νομίζω ότι θα έχουμε αλλαγές άμεσα αλλά αν ε, ε, ε, δεν πάει καλά η οικονομία ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ λογικό ε, με, μετά από και τα μέτρα, τα πρόσθετα κλπ. Να έχουμε και πολιτικέ εξέλιξει. Άλλωστε, πριε... τη Ελλάδα τα τελευταία έξι χρόνια από τότε που ξεκίνησε η κρίση, οι κυβερνήσει ε, ε, νομοθετούν, επιβάλλουν μέτρα, αποτυχάνουν τα μέτρα αυτά και αλλάζουν οι κυβερνήσει. Το στίχημα τώρα για, το, για την κυβέρνηση mm. είναι να κάνει αυτά τα μέτρα να επιτύχουν και επιπλέον να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών ε, έτσι ώστε ο κόσμο. Ε, παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα να δει κάποιες διαφορές στην, στην ε, ε, καθημερινή τη ζωή Τι εννοώ με αυτό, ότι δεν ναι πρέπει να σταματήσουν ε, τα, τα φακελάκια και οι ουρές στα νοσοκομεία, πρέπει να σταματήσουν οι ουρές στο Ίκα και στην επορία, ε, πρέπει ο, ο κόσμος δηλαδή να καταλάβει ότι γίνονται ουσιαστικά βράματα. Σε κάποιου τομεί έχει αλλάξει και αυτό δεν ανακοινύεται από τα μέσα ενημέρωση, Παραδείγματος χάρη ε, ε, δεν υπάρχει... Ε, Διαφθορά και τα, τα πακέτα αυτά τα οποία τα ΕΣΠΑ λοιπά, Ευρωπαϊκά τα πακέτα μοιράζονται με πολύ πιο κρατία και γι' αυτό και πολύ πιο αποτελεσματικά από ό,τι παλιότερα. Παλιότερα ένα μεγάλο λόγο των καθυστερήσεων ήταν ότι η, η, η βασική έννοια ε, του κάθε αρμόδιου που χειριζόταν ε, τα ΕΣΠΑ ήταν πώ θα βολέψουμε του δικού μα και καμιά φορά που θα πάμε κι εμεί οι ίδιοι από αυτά. Ε, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει και γι' αυτό ακριβώ βλέπετε ότι η απορροφή έχει φτάσει στο 95% το, το μέτρο και νομίζω ότι θα, συνεχί, θα συνεχίσει έτσι. Αυτό δεν έχει αναδεχθεί επαρκώς uh -huh. από το μέσα ενημέρωση, αλλά δεν αρκεί κιόλας. Ανεξάνεται αν έχει. Ο κόμματος πρέπει να καταλάβει διαφορές στην καθημερινή ζωή. Να δει, δηλαδή μια κυβέρνηση η οποία ε, αναγκάστηκε να πάρει δύσκολα μέτρα, αλλά κατά τα άλλα κάνει προσπάθειες να, να, να, να, να αλλάξει την στην υπηρεσία του λαού. Είναι στην υπηρεσία των πολιτών. Υπήρξε μια καθυστέρηση, καθυστέρηση σε αυτό τον τομέα πάντω. Εκτιμάται ότι έχουν γίνει τόσο σημαντικά βήματα και απλά δεν, με, δεν προβάλλονται από το μέσα ενημέρωση, ή υπήρξε καθυστέρηση ή τέλο πάντων αδυναμία να. Υπήρξε καθυστέρηση η υπηρξε καθυστερηση η παντων αδυναμια οφείλεται ε, και στι δομικέ αδυναμίες του, του ελληνικού δημοσίου. Ότι δηλαδή, ακόμα και να θέλει να κάνει πράγματα είναι αρκετά δύσκολο και ε, πολύ δύσκολο να κάνει γιατί. Μπλοκάρεται, μπλοκάρεται τα πράγματα από την ε, γραφειοκρατία, ε, τη λεγόμενη δη, δημοσιοπαλιτική νοοτροπία, που δεν έπαιρναν έτσι, αλλά διαφορετικά, ε, αλλά και από το γεγονό ότι δεν υπήρχε επαρκή προετοιμασία. Δεν υπήρχε δηλαδή πρόγραμμα. Γιατί αυτά όλα mm -hmm. για να υλοποιηθούν θέλουν και κάποιο πρόγραμμα συγκεκριμένα. Πρέπει να βελτιωθεί κατάσταση στα νοσοκομεία. Στα νοσοκομεία η κατάσταση είναι, είναι, είναι πολύ δύσκολη. Ε, οι γιατροί. Οι γενοσηλευτές γενικώς κάνουν εκθάμματα, είναι ήρωες ε, <σταλείως> σαν αυτά που κάνουν και με τον τρόπο που εξυπηρετούν ε, τον πολίτη ο οποίος παραμένει εξαιρετικός και συγκινητικός παρά τις τρομερές <σταλείως> ηλικές δυσκολίες, τους μισθούς που έχουν μειωθεί πάρα πολύ κλπ. Η υγεία πρέπει να αλλάξει, η εκπαίδευση πρέπει να αλλάξει. Ε, πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν αν υπάρχει μια α, ιδέα, α, σύστημα μια, και μια νοικοκαιροσύνη μια πράγματα τα οποία μπορεί να γίνει μέχρι τώρα δεν έχουν γίνει όσο θα πρέπει, και όσο να μπορούσαμε Κάτι να τε... γίνουν αλεξάνετα με το μημόνιο Κάτι τελευταίο και σύντομα μπορείτε κύριε Κούλου, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο ναι, ναι. Ε, για το θέμα της ε, απεργίας των δημοσιογράφων ενωστερικό να σα ζητήσω, ω δημοσιογράφο, ναι. το σχόλιο σα. Πρέπει τελικά, κατά τη γνώμη σα, ή δεν πρέπει να απεργούν ε, οι δημοσιογράφοι, ποια είναι η δική σα άποψη, γιατί άνοιξε μια ας κουβέντα ε, τι τελευταίε ημέρε που προβλήθηκε πολύ από κάποια, όπω τα λέγατε κι εσεί, τα μέσα ενημέρωση νωρίτερα. Ασφαλώ πρέπει να απεργούν, αλλά πρέπει να, οι δημοσιογραφοι ποια ειναι η δικη σα αποψη γιατι ανοιξε μια κουβεντα τι τελευταιε ημερε που προβληθηκε πολυ απο καποια οπως τα λεγατε και εσει τα μεσα ενημερωση νωριτερα ασφαλω πρεπει να είναι καλά και να απεργιε να προετοιμασμένε και να είναι αποτελεσματικέ. Διότι αν δεν είναι αποτελεσματικέ και καλά προετοιμασμένε και γίνονται την τελευταία. Ε, ε, στιγμή και χωρίς ουσιαστικά αιτήματα, τότε στην πραγματικότητα ρίχνουν νερό στο μήλο εκείνο που δεν θέλουν να επεργείς γενικώς. Αυτό είναι. Ε, εμείς πρέπει να, να κάνουμε όταν γίνεται απεργία από τους δημοσιογράφους, πρέπει να ξέρουμε γιατί την κάνουμε, πόσο την κάνουμε, πού την κάνουμε, πότε την κάνουμε και αν την έχουμε οργανώσει για, ε, ε, πολύ καιρό τώρα. Εδώ το θέμα του αγγελιώσιμου παίζει 6 μήνες. Mm. Ένα χρόνο. Εδώ σε αυτό το, σε αυτό το διάστημα πρέπει να είχε γίνει προετοιμασία τη κοινή γνώμη, των εναλλακτικών λύσεων, των οικονομικών, να έρθουν όλοι να μιλήσουν με, με του Ευρωπαίου και με την Κομισιόν να εξηγήσουν ποιο είναι το θέμα, γιατί δεν πρέπει να γίνει. Όλα αυτά δεν έγιναν τίποτα από όλα αυτά. Και τελευταία στιγμή αρχίζουμε και, λέ, και λέμε διάφορα ηρωικά, τα οποία δεν, δεν αποδίδουν καθόλου. Και τε, αυτή η τρίμηνη παράταση είναι μια τελευταία ευκαιρία. Είναι μια τελευταία ευκαιρία. Για του δημοσιογράφου να πούνε την αλήθεια: Να πούνε ότι εμεί δεν θέλουμε προνομιακή μεταχείριση, ε, αλλά θέλουμε απλά και μόνο να μην επιβαρύνουμε παραπάνω τον, τον κρατικό προπολογισμό. Δεν θέλουμε ένα ευγενέ ταμείο, στιγμή που όλα συνενώνονται. Απλώ αυτή η περίθαλψη που υπάρχει στον ΕΔΕΑΠ και τα δεν κοστίζει να αχμήσει τον ελληνικό λαό, γιατί δεν υπάρχει λόγο να καταργηθεί. Ή αν είναι να καταργηθεί, εμπαζευτώ για κάποιου λόγου που η Τρόικα ξέρει, αυτό πρέπει να γίνει. Με μια τάξη, όχι να μην ξέρουμε την 1η Ιουνίου τι, τι θα γίνει. Αλλά όλα αυτά πρέπει να, γίνει, να υπάρξει σοβαρή αντιμετώπιση, σοβαρή ηγεσία. Αυτό λείπει και γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση γενικώ. Κύριε Κούλουγλου ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ. Γεια σας.